εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Ο Βασιλεύου παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, του Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών ο θησαυρό των Αγαθών και ζωής χορηγό, αλευθέα και ασκήνωσουν ημίν και καθάρισουν μας ο πάσης κυλίδος και να αχθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε τα κείμενα του Αββάδωρου Θεού να θυμίσουμε πως τις προηγούμενες φορές είχαμε μιλήσει, είχαμε αναφερθεί ε, στο θέμα περικατακρίσεως, όπως το περιγράφει ο ίδιος, όπως το αναλύει ο ίδιος. Και καταλήγει ε, σε αυτό το κεφάλαιο περικατακρίσεως σε δύο σημεία, τα οποία είναι σημαντικά. Το πρώτο σημείο, το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά λίγο, αναφέρεται στην... Ε, στην θέση την πνευματική ότι όλοι αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος μέλη του σώματος του Χριστού και δεν μπορεί ε, όταν πάσχει ένα μέλος να διαφορεί το άλλο μέλος και μέσα στη λειτουργία του σώματος του Χριστού καθένας έχει τον ρόλο του έχει το λόγο του και έχει την κλήση του επομένως δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει έχοντας αυτή την βάση μέσα σε ένα πνεύμα αφενός κατακρίσεως και αφετέρου σύγκρισης δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει ή να ζηλεύει γιατί δεν έχει τον ρόλο του άλλου μέλους το κάθε μέλος λοιπόν έχει τον ρόλο του και είναι πολύ σημαντικό για την προσωπική μας ανάπτυξη και την προσωπική μας ισορροπία να Βρούμε την κλίση μας ο καθένας και να βρούμε την θέση μας ο καθένας στο Σώμα του Χριστού Έτσι θα βρούμε και την αξία μας Και εφόσον ο καθένας βρει την αξία του στο Σώμα του Χριστού Δεν έχει λόγο να κατακρίνει Δεν έχει λόγο να συγκρίνεται Και δεν έχει λόγο να συγκρίνεται Γιατί έχει βρει αυτό Για το, για το οποίο τον έφτιαξε ο Θεός και δεν έχει, δεν έχει λόγο να κατακρίνει, γιατί κατακρίνοντας το άλλο μέλος του ίδιου σώματος φέρνει να ταραχεί και φέρνει ε, ανισορροπία και ασθένεια στο σώμα του Χριστού. Η μία λοιπόν θέση είναι αυτή του Αβάδωρου Θεού. Αλλά και σε κάθε σώμα... Και σε κάθε κοινότητα και σε κάθε οικογένεια δύο είναι οι πληγές. Είναι αυτοί του ανταγωνισμού και της σύγκρισης, της αντιπαλότητος και της σύγκρισης. Και αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο γιατί μια κοινότητα, ένα σώμα δεν θα είναι αποτελεσματικό και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει θετικά και δεν θα προοδεύει, ε... Αλλά γιατί ε, λειτουργεί ο άνθρωπος έξω από το πλαίσιο της σχέσης και της ενότητος. Εφόσον λοιπόν λειτουργεί έξω από το πνεύμα της σχέσης και της ενότητος, λειτουργεί ατομικά. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος λειτουργώντας ατομικά να βρει την πραγματικότητα του εαυτού του. Μόνο μέσα στη σχέση μπορεί να καθρεφτίζεται ο άνθρωπος και να του δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζει τον εαυτόν του. Το άλλο σημείο στο οποίο αναφέρεται ο Βάζο Δωρό Θεός είναι το αντίκτυπο της σχέσης μας με τον Θεό στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και αντίστροφα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει το πούμε, θεμελιακή αξία, θεμελι... θε... θεμελιώδη αξία γιατί πολλές φορές υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση του κοσμικού με τον πνευματικόν λόγο του ψυχολογικού με τον πνευματικόν λόγο και ο, ο άνθρωπος ε, βρίσκεται σε απορία και σε σύγχυση και δεν ξέρει πώς να στραφεί και να τοποθετηθεί Να σας διαβάσω τι λέει ο Αβάς Δωρόθεος πως καθρεφτίζει τη σχέση μας με τον Θεό στον άνθρωπο και αντίστροφα και είναι πολύ σημαντικό Λέει Θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες για να καταλάβετε καλά την δύναμη που έχει αυτός ο λόγος Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη σαν ένα στρογγυλό χάραγμα γινωμένο με διαβήτη και ένα κέντρο Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ευθείε γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο οι δρόμοι, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων εφόσον λοιπόν προχωρούν οι άγιοι προς το κέντρο θέλοντα να πλησιάσουν και τον Θεών και μεταξύ του εφόσον λοιπόν προχωρούν οι άγιοι προς το κέντρο θέλοντα να πλησιάσουν τον Θεών ανάλογα με το πόσο προχωρούν πλησιάζουν και τον Θεών και μεταξύ του και όσο πλησιάζουν τον Θεών πλησιάζονται μεταξύ του και όσο πλησιάζονται πλησιάζουν τον Θεό κατά τον ίδιο τρόπο εννοήστε και τον χωρισμό γιατί όταν απομακρύνονται απομακρύνεται από τον Θεό και γυρίζουν πίσω προς τα έξω είναι ολοφάνερο ότι όσο βγαίνουν προς τα έξω και απομακρύνονται από τον Θεό τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό αυτή λοιπόν είναι η φύση της αγάπης «Όσο με βρισκόμαστε έξω και δεν αγαπάμε τον Θεό τόσο απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον. «Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη μας αυτών, Αυτόν σε ανάλογο βαθμό ενωνόμαστε και με την αγάπη του πλησίων και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό» Υπάρχουν πολλά προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις που ο άνθρωπος δεν ξέρει πώς να τοποθετηθεί που αυτές οι απορίες του, του γεννούν συγκρούσεις δεν ξέρει ποιος είναι ορθός τρόπος η σωστή στάση έναντι του συνανθρώπου μας, του πλησίον υπάρχει από τη μια ο πνευματικός λόγος που στηρίζει την έννοια της αγάπης την έννοια της υπομονής την έννοια της ταπεινώσεως υπάρχει και ένας άλλος λόγος ας τον ονομάσουμε ψυχολογικών λόγο, που υποστηρίζει ότι οφείλουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και να βγάζουμε στην επιφάνεια τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας και να μην δημιουργούμε αποθυμένα. Γιατί αυτό θα μας προκαλέσει πολλά προβλήματα, πολλές συγκρούσεις και πολλές ψυχολογικές καταστάσεις που ονομάζονται ανασφάλειες, φοβίες, στρες, άγχος, μπορεί να έχουν την αιτία τους στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο εάν έχεις θυμό να το βγάλεις προς τα έξω και ο άνθρωπος έχει συνήθως αυτή την πρόταση από αυτό το επίπεδο ζωής στην, στην διαπραγμάτευση της ζωής του και των σχέσεών του και από την άλλη έχει μια, ας το πούμε, εκκλησιαστική πνευματική θέση η οποία όλοι υποψιαζόμαστε και εισπράττουμε πως είναι η αγάπη, η υπομονή και η ταπείνωση. Και τις περισσότερες φορές διαπιστώνουμε ότι αυτό μοιάζει σαν ένα δυσάρεστο συνέστημα, μια Κατάσταση η οποία μοιάζει να είναι ουτοπική αλλά και δεν μας βγάζει πουθενά παρά μόνο μας αυξάνει το αίσθημα της αδικίας το αίσθημα του αδικημένου δεν φαίνεται όλα αυτά να είναι άδικα δεν φαίνεται όλα αυτά να μην είναι αληθινά αλλά αλλού είναι το πρόβλημα το θέμα είναι σε ποια βάση ξεκινάς την ζωή σου το θέμα είναι πού είναι η αναφορά σου και ποια είναι η πίστη σου για διώξουμε την πίστη και όπου πίστη όχι μια αφηρημένη διαδικασία διανοητικής αποδοχής του Θεού αλλά ως μια βιωματική εμπειρική κατάσταση ζωντανής σχέσης με τον Θεό τα πράγματα είναι διαφορετικά το άνοιος χριστιανός νιώθει να καταδυναστεύεται από έναν τέτοιον εκκλησιαστικών λόγων όπου δεν του λύνει τα προβλήματα αλλά το αυξάνει την οδύνη το προσωπικό κόστος και το αίσθημα ότι είναι αδικημένος δεν οφείλεται στην ουσία αυτού του λόγου οφείλεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος διαχωρίζει την έννοια της προσωπικής σχέσης της χάριτος, της πίστης, της αγάπης προς τον Θεό με την καθημερινότητά του το πρόβλημα οφείλεται στο ότι το υπόδειγμα και το πρότυπο της πνευματικής μας ζωής δεν έχει να κάνει με την αγάπη μας με την πίστη μας, με τη σχέση μας με τον Θεό αλλά καταντάει και αυτό ως ένα ψυχολογικό γεγονός που έχει ηθικό ύφο. αυτή λοιπόν η, η παραχάραξη της πνευματικής πρότασης που είναι καρπός της πίστεως και της ζωντανής σχέσης με τον Θεό μεταπίπτει σαν ένα ψυχολογικό γεγονός που έχει ηθικών χαρακτήρα αυτό λοιπόν το ψυχολογικό γεγονός που έχει το χαρακτηριστικό του ήθους της ηθικής λειτουργεί καταστροφικά στον άνθρωπο όταν δεν συνδέεται με το βίωμα Τις σχέσεις μας με τον Θεό. Τότε σαφέστατα πιο ισορροπημένη είναι η πρόταση αυτή της κοσμικής εντό εισαγωικών επιστήμης που εφόσον δεν έχεις την εμπειρία της σχέσης με τον Θεό που σε δικαιώνει σε εξυσυροπή και σε εξηγιάνει τότε ασφαλώς είναι πιο θεραπεύτικο το να βγάλεις την οργή από μέσα σου. Τότε πιο ασφαλές είναι για την, για την υγεία των φυσικών σου λειτουργιών να είσαι ειλικρινής που σημαίνει και να συγκρούεσαι με τον συνάνθρωπό σου, με τον σύντροφό σου και να προσπαθείς να βρεις τα δίκαιά σου γιατί αλλιώς δεν θα αντέξεις. Επομένως η διαφορά είναι Και αυτό είναι που ξεχωρίζει τα πράγματα Και λύνει την απορία μας Υπάρχει διαφορά, υπάρχει σύγκρουση, είναι η πίστη Όταν ο άνθρωπος αληθινά πιστεύει στον Θεό Και όταν λέμε πίστη Δεν σημαίνει να βεβαιωθώ για την ύπαρξη του Θεού Αλλά πίστη είναι να εμπιστευτώ τη ζωή μου στον Θεό αυτό δεν είναι κατόρθωμά μας είναι αποτέλεσμα της χάρη του Θεού είναι δώρο του Θεού όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να ξεζουμίζει τις νοητικές του ή τις συναισθηματικές του δυνάμεις δεν θα δεχθεί τον θεό στη ζωή του άλλα μέτρα λειτουργούν σε αυτή την πίστη άλλα δεδομένα είναι η χάρη του Θεού που δίνεται στο βαθμό της δικής μας επιθυμίας, της δικής μας αναζητήσεως, της δικής μας ταπεινώσεως. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος εμπιστεύεται και επενδύει την ζωή του στην την αγάπη του Θεού, το λέμε πίστη στον Θεόν αυτό, τότε στο βαθμό αυτό μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει στον εαυτό του να πιστεύει στον αδελφόν του και δεν έχει λόγο να φοβάται δεν έχει λόγο να έχει ανασφάλειες δεν έχει λόγο να μην ε, κάνει υπομονή δεν έχει λόγο να φοβάται την αδικία γιατί ένα πράγμα αισθάνεται το αδικία την απώλεια αυτής της εσωτερικής ισχύω, της πεπιθύσεως εις τον εαυτόν του που του χαρίζεται που δεν είναι κατόρθωμά του είναι αυτή η της δυνάμιος, ότι ο Θεός είναι δικός μας και εμείς δικοί του και άρα δεν υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει φόβος χωρίς τη διασφάλιση του ανθρώπου σε αυτή τη σχέση του με τον Θεό ο άνθρωπος είναι ένα πλασματάκι που λειτουργεί με κάποια συστήματα αμυντικά και επιθετικά και προσπαθεί με έναν κακομυρίστικον τρόπο να διασφαλίσει τα δικιά του ή να βρει τη δικαιοσύνη του χωρίς λοιπόν αυτό το πλαίσιο χωρίς αυτή την εμπειρία του Θεού ασφαλέστερη οδός είναι η σύγκρουση και όχι η απόθυση των προβλημάτων μου αλλά αν θέλουμε την πραγματική θεραπεία του όλου μας και όχι απλώς κάποιων λειτουργιών μας φυσικών ή ψυχολογικών τότε η οδός ειναι είναι αυτή που προτείνει ο Βασδρόθεος στο βαθμό που ο άνθρωπος πιστεύει και αγαπά τον Θεό στο βαθμό αυτό πιστεύει και αγαπά και τον εαυτόν του και τον συνάνθρωπών του ξεμπλοκάρονται τα διάφορα συμπλέγματα που έχει γιατί η αμαρτία του μπορεί να γίνει μετάνοια και να γίνει συγχώρεση η ανυκανότητά του, η έλλειψή του η αναπηρία του εν Χριστό γίνεται ισχύς και το εκπληκτικό στον Θεό είναι ότι όσο πιο αμαρτωλός είσαι και αδύνατος εφόσον βρεις τον τρόπο να το μεταμορφώνει στην αγάπη του Θεού η αδυναμία σου η αμαρτία σου μπορεί να γίνει πηγή ζωής και γνώσης συνεπώς το πρόβλημα εμείς το αισθανόμαστε σαν αντίφαση και σύγκρουση Αλλά στην ουσία δεν είναι κάτι τέτοιο Είναι η διαφορετικού επίπεδου προσέγγιση της ζωής μας Εάν προσεγγίσουμε τη ζωή μας χωρίς τον Θεό Απλώς είναι μια διαδικασία δική μου με τον συνάνθρωπό μου Τότε ίσως ασφαλέστερη οδό Εάν θέλουμε να νιώθουμε πιο ισορροπημένοι είναι ο λόγος ο ψυχολογικό. Αν θέλουμε όμως την υπαρξιακή μα ισορροπία, την ανάπαυσή μας Τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά Επομένως αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε Στην καθημερινότητά μας όλη η ζωή μας είναι γεμάτη από τέτοιες προκλήσεις Στη δουλειά μας Στο σπίτι μας Στις σχέσεις μας Πάντα υπάρχουν προβλήματα Που καλούμεθα να τοποθετηθούμε Ποια είναι η τοποθέτησή μας Η τοποθέτησή μας έχει να κάνει Βαθύτερα με τις τάσεις ζωής επιλέγουμε Δεν έχει να κάνει απλώς Με κάποια ορθότερα ψυχολογικά σχήματα σκέψης και συναισθημάτων αλλά εάν ξεκαθαρίσαμε ποια είναι η αναφορά μας και ποια είναι η πίστη μας για τον αβάδωρο Θεό ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό πλησιάζει τον συνάνθρωπο του και όσο πλησιάζουμε αληθινά τον συνάνθρωπό μας εν αγάπη πλησιάζουμε και αγαπούμε περισσότερο τον Θεό ένα πρόβλημα το οποίο είναι σημαντικό είναι αυτό ακριβώ ότι στην Εκκλησία έχει ξεχωρίσει η πράξη από το βίωμα έχει ξεχωρίσει η καθημερινή μας πράξη από το βίωμα ξεχώρισε η πράξη από την θεωρία και η ζωή μας, η πνευματική, η πρόταση, η εκκλησιαστική μοιάζει περισσότερο σαν να κανόνα ένας κανόνας συμπεριφοράς ένας ένα σύνολο θρησκευτικών κανόνων που όμως είναι απομακρυσμένα και ξεχωρισμένα από το πρόσωπο του Θεού και τη σχέση μας μαζί Του και όπως υπάρχουν διάφορα ανθρωπιστικά συστήματα σκέψεις και ήθους αυτό το ίδιο λαμβάνει χώρα και μέσα στους εκκλησιαστικών χώρων και ομιλούμε για τον ορθόδοξο τρόπο ζωής αλλά δεν διευκρινίζουμε ότι αυτός ο ορθόδοξος τρόπος ζωής δεν είναι παράλληλος τρόπος ζωής με οποιοδήποτε άλλο ανθρωπιστικό σύστημα αλλά αυτός ο τρόπος ζωής ο έχει να κάνει με τη σχέση μας με τον Θεό και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το βίωμα χωρίς λοιπόν το βίωμα αυτό την πίστη δηλαδή με τον Χριστό την προσωπική ζωντανή σχέση με τον Χριστό τα πράγματα μπορεί να μας φέρουν σε αδιέξοδες καταστάσεις και να μας μπερδέψουν δεν μπορεί ο άνθρωπος που δεν έχει αναφορά εις να ξεπεράσει την αδικία που του γίνεται χωρίς ψυχική φθορά. Αν είπω σε κάποιον άνθρωπο υποδείξεις χωρίς να έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό να αποθήσει την οργή που έχει για τους ανθρώπους που τον αδίκησαν για να είναι καλός άνθρωπος δεν θα οδηγηθεί πουθενά. Δεν θα κερδίσει τίποτα Θα αρρωστήσει ακόμη περισσότερο Τα στίγματα αυτού του κόπου του Θα βγουν και στην ψυχή του και στο σώμα του Χρειάζεται πρωτίστως ο άνθρωπος να οικοδομήσει σχέσεις με τον Θεό Τέτοια σχέση που θα τον αμαστήσει. Τέτοια σχέση που θα τον ενδυναμώσει Και η ενδυνάμωσής του είναι η αγάπη του για τον Χριστόν η γεύση της αγάπης του Θεού προς Αυτόν είναι πολύ σημαντική η έκφραση εν Χριστώ οποιοςδήποτε αγώνας μας οποιαδήποτε πράξη μας οποιαδήποτε ηθική μας πρόταση οφείλει να είναι εν Χριστό» αν δεν είναι εν Χριστό αλλά είναι εν εαυτό δηλαδή γίνεται με την ενέργεια της δικής μας δυνάμεως για να υπακούσουμε έστω σε κάποια θρησκευτική επι, υπο, επιταγή τότε τα πράγματα είναι δύσκολα έχουμε λοιπόν πάνω απ' όλα Επίγουσαν ανάγκη να οικοδομήσουμε σχέση ζωής με τον Θεό Είτε η πίστη μας είναι υπαρκτή είτε είναι ανύπαρκτος Εξαλνεδόρον του στο βαθμό όμως που αναζητούμε και ποθούμε να πιστέψουμε και να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό και αρχίζουμε να αναγνωρίζουμε ότι εκείνη η ελπίδα μας ή κάτι τέτοιο μόνο θα γέμιζε το όλον μας γιατί είμαι και θέλουμε κάτι αιώνιο να μας αναπαύσει, στο βαθμό αυτό ο άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις να ξεφύγει από αυτά τα σχήματα. Μια θρησκευτικότητα λοιπόν η οποία δεν είναι εν Χριστό είναι αφορμή πολλών εσωτερικών συγκρούσεων και ψυχολογικών προβλημάτων και θεωρείται χειρότερη πρόταση από μια ψυχολογική επιστημονική πρόταση που δεν είναι εν Χριστό τουλάχιστον αυτή η πρόταση δεν θα σου φέρει τόσα προβλήματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να ξεκαθαρίζει τα πράγματα ή θέλει να επιλέξει μια πρόταση πνευματική ζωής που έχει να κάνει με πράγματα που ξεπερνούν το κοσμικό σύστημα γιατί δεν το ξεπερνάει το να συγχωρεί τον εχθρό σου και αυτόν που σε αδική. Το να δέχεσαι αγωνκίστως και αδιαμαρτύρητα την αδικία που σου γίνεται Αυτό δεν τον μπορούμε, δεν τον αντέχουμε Χωρίς λοιπόν προϋποθέσεις αυτή η πρόταση είναι επικίνδυνη, σκανδαλιστική. Και οι προϋποθέσεις είναι να θα άνθρωποι εν Χριστό, Να χριστοποιηθούμε, να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού αυτά ξεπερνούν το διανοητικό σύστημα για παράδειγμα ακόμα και σε έναν εκκλησιαστικό χώρο όταν αισθάνεσαι ότι ο σου ή οι αδελφοί σου η, η αδελφη σου, σου που είναι σε ένα εκκλησιαστικό χώρο σε αδικούν και ο τρόπος ζωής του είναι έξω από την κοινή έννοια περί δικαίου, και αντιδρά μέσα στο σύστημα και λες με αυτό είναι η αδικία τότε κρίνεσαι τι επιλογή ζωής κάνεις τι στάση ζωής έχεις αν δεν είσαι χρηστοποιημένος τότε αυτόματα λειτουργεί το, ο φυσικός νόμος και λες Μα αυτό είναι αδικία δεν το αντέχω και είτε θα αντιδράσεις Είτε θα πεις εγώ είμαι του Χριστού και ο Χριστός λέει αυτό και δεν αντιδρώ Αλλά είμαι του Χριστού Εάν δεν είμαι πραγματικά του Χριστού Αν δεν είμαι χριστοποιημένος Αυτό το πράγμα θα μου δημιουργήσει προβλήματα Και καθημερινά δοκιμάζεται εν τέλει Μέσα από όλα αυτά η ποιότητα της σχέσης μας με τον Θεό όταν θα μου κάνει κάτι κάποιος άνθρωπος και εγώ αμέσως επαναστατώ και λέω μα αυτό δεν είναι σωστό και έρχεται σε σύγκρουση με ένα ηθικό σύστημα αξιών που έχω και αρχίζω μέσα μου να αντιδρώ τότε λειτουργούν πολλές σκέψεις λέω τώρα αυτό ποιο είναι σωστό είναι σωστό να, μην σιω... να σιωπήσω. Να σιωπήσω. Και τι. Θα κυριαρχήσει το κακό. Και η αδικία. Πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό δεν είναι σωστό. Και εξάλλου αν το κρατήσω μέσα μου δεν θα αντέξω. Θα πάω στο ζημία. Να είναι μία θέση. Έχετε άλλη θέση. Και σου λέει. Μα ο Χριστός είπε να σιωπούμε. Και να αγαπούμε σε εχθρούς μας. Θα σιωπήσω. Και άλλα. Το κάνω. Αυτό δεν Δεν αισθάνομαι καλά. Φουντώνω. Γίνομαι χειρότερα. Ποια είναι η λύση Ποια είναι η πρόταση Να μία σύγκρουση Έρχεται μια κοσμική άποψη Και μια εκκλησιαστική Και δεν ξέρω τι να κάνω Τότε χρειάζεται Να κάνω ένα ξεκαθάρισμα μέσα μου Θέλω να ακολουθήσω την οδόν του Χριστού Ή την οδόν Της κοσμικής δικαιοσύνης Αν επιλέξω Να βρω την οδόν του Χριστού θα αρχίσω να λέει το τι είναι ο λόγος του Α ο λόγος του λέει για την αγάπη Λέει για Το να Ικανοποιήσω τον αδελφό μου Τον αναπαύσω Ο λόγος του Χριστού λέγει Ικανοποίηση του αδελφού μου Η ανάπαυσή του είναι αναπαυσή δική μου Ο λόγος του Χριστού λέγει Λάβετε φάγετε ο Λόγος του Χριστού λέγει μοίρασμα, δόσιμο, δοτικότης αλλά βλέπω ότι αυτό το πράγμα με δυσκολεύει δεν μπορώ να το κάνω τότε τι διαπιστώνω ότι έχω έλλειμμα πνευματικών τότε διαπιστώνω ότι μου λείπει ο Χριστός Η όμως επιλέξω το κοσμικό σύστημα δεν θα καταλάβω ποτέ ότι μου λείπει ο Χριστός θα νομίζω ότι αυτό, αυτή είναι η νόμιμη οδός και υπάρχει μεγάλη παγίδα από αυτό το σύστημα της δικαιοσύνης. Αν αρνηθώ λοιπόν αυτή τη μοδό, γιατί τη λέω, μα δεν μπορώ να με διαρκώσει η πράκτορας, πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί θα πάθω ζημία μέσα μου, θα με εκμεταλλευτεί ο άλλος, θα με καπελώσει ο άλλος, θα κυριαρχήσει πάνω μου και δεν πως θα ζήσω εγώ. Και τότε ακολουθώ αυτή την οδό. Σε αυτήν την ομότητα στην οδό θα ταπανίσω πολύ ενέργεια. Μπορώ να βγάλω ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν θα καταλάβω ποτέ ότι μου λείπει ο Χριστός. Και δεν θα βρω ποτέ πραγματική ζωή. Εάν όμως ακολουθεί τον δόν του Χριστού, θα καταλάβω ότι αυτό δεν γίνεται. Μα πώς γίνεται. Πώς θα λέει ο Χριστός. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και θα μου πούν πολύ απλά ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με τις δικές σου δυνάμεις. Χρειάζεται ο Χριστό. Και όταν θα καταλάβω ότι μου λείπει Και αν είμαι σοβαρός άνθρωπος Θα ψάξω να βρω πως βρίσκω αυτόν τον Χριστό Πως βρίσκω αυτή τη δυνατότητα Που το αδύνατο το κάνει δυνατόν Πως μπορώ να συγχωρέσω τον άνθρωπο Και εγώ να είμαι και χαρούμενος Και όχι να είναι καταδυνάστευσης Και να είναι ταλαιπωρία Και να είναι ενόχληση Και τότε Εάν θέλω Αντί να συγκρούμε με τον άλλον, συγκρούμε με τον εαυτόν μου, ακολουθώντας την οδό της ασκήσεως, ζητώντας το έλεος του Θεού. Ζητώντας την δύναμη από τον Χριστόν, ούτω ώστε τα δύνατα παρανθρώπης να γίνουν δυνατά παρα τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η οδός της αυτομεμψίας. Όταν ο άνθρωπος επιλέξει την οδόν του Χριστού, η οδός που του προτείνεται και λειτουργεί θεραπευτικά είναι η οδός της αυτομεμψίας δηλαδή ο δρόμος εκείνος μέσα από τον οποίο θα χαριτωθεί ούτως ώστε αγωνκίστος να μπορεί να ανέχετε τα ανάποδα του άλλου όχι απλώς να τα ανέχεται, αλλά να διαπιστώνει ότι αυτή είναι η οδός της αληθινής ελευθερίας, της μη διεκδίκησης, της μη δικαίωσης. Η αληθινή ελευθερία είναι η μη διεκδίκηση, η μη δικαίωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά και μιονεξία από το να ζητείς την δικαίωσή σου. Να ζητήσει την επιβεβαίωσή σου. Είναι χμαλωσία ει των εαυτό μας και αυτό είναι πνευματικός θάνατο. Είναι έλλειψης, είναι απουσία του Χριστού αυτό. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπο κατανοήσει ότι του λείπει ο Χριστό δεν έχει γευτεί την χάρη του, δεν έχει βρει αυτήν την δυνατότητα αυτής της ελευθερίας ψάχνει εάν θέλει τον δρόμων πως μπορεί αυτό να γίνει εφικτό. και έτσι βρίσκουμε τους τρόπους να συναντήσουμε τον Χριστό πολλοί άνθρωποι λένε πολλές φορές ακούστηκε αυτό το ερώτημα και λένε πως μπορώ να ζητήσω τον Χριστό Πώς μπορώ να εμπνευστώ στο να ζητήσω τον Θεό Μα αυτό τι είναι. Όταν λοιπόν σε μία καθημερινή μου πράξη είμαι σε σύγκρουση και η γυναίκα μου, οι άντρας μου με αδικούν, ο φίλος μου, οι φίλοι μου με αδικούν, ο συνάδελφός μου, η συναδέλφισσα με αδικούν και διαπραγματεύομαι κάποιες, κάποια γεγονότα ή διεκδικώ τα δίκαιά μου ή το συμφέρον μου διεκδικώ και είμαι σε καθημερινή τριβή λοιπόν αυτό είναι αφορμή έμπνευση να στήσεται τον Χριστό γιατί έχουμε επαναλαμβάνουμε την οδό της δικαιοσύνης και την οδό της χάριτος η οδός της δικαιοσύνης ασφαλώς θα μου εξασφαλίσει ένα μέτρο αν ασφαλώς η οδός της δικαιοσύνης η οδός του να εκφράζομαι και να μην δημιουργώ αποθημένα μέσα μου ασφαλώς μου εξασφαλίζει ένα μέτρο ισορροπίας αλλά αυτό όμως δεν θα μου εξασφαλίσει ζωή δεν θα μου, εξασφα... δεν θα μου δώσει ανάπαυση απλώς θα λειτουργεί εξής να μπορώ να συνεχθώ με τον άλλο να διαχειρίζομαι με, υγι... με μεγαλύτερη υγεία τις σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου αλλά δεν θα είναι ζωή αυτό το πράγμα οι υγιείς δεν έχουν ζωή όμω όλα τα κατάφερα Κατανόησα τον εαυτόν μου Αλλά δεν νιώθω να υπάρχω Δεν νιώθω να ζω Μοιάζει τότε ο άνθρωπος Σαν έναν ρομπότ Πολύ Όρημα Και τεχνολογικά εξελιγμένο Λειτουργεί πάρα πολύ καλά Αλλά δεν έχει μέσα του ψυχή Δεν έχει ζωή δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ταυτότητα. Δεν έχει τη δυνατότητα αυτός ο άνθρωπο να ευαθύνει πέρα από την έννοια των ψυχοσωματικό λειτουργίων σε ένα άλλο επίπεδο. Για να μπορεί να εισπράξει, να κοινωνήσει του άλλου προσώπου. Εκεί χρειάζεται η αγάπη, που σημαίνει αγάπη ξεπέρασμα της δικαιοσύνης μου. Αλλά αυτό ποιο θα μου το μάθει. Ποιος θα μου το μάθει Ο άνθρωπος σήμερα τον έρωτα Το φαντάζεται ω διεκδίκηση Και η μεγάλη του δυσκολία Του ανθρώπου Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί χωρισμοί και διαζύγια Δεν μπορεί να μετουσιώσει Εύκολα τον έρωτα σε αγάπη Δεν μπορεί να μετουσιώσει Την εκτιτικότητα σε κατάσταση ελευθερίας Και αυτό προποθέτει προ, Οριμότητα που ξεπερνά Την αναλυτικότητα την ψυχαναλυτικότητα των αντιδράσεων και λειτουργιών του άλλου προϋποθέτει μια στάση ζωής μια υπαρξιακή στάση ζωής μια πνευματική στάση ζωής που αυτό όμως δεν θα μου το δώσουνε αυτού του είδου οι γνώσεις. ούτε θα μου το δώσει ένας κηρυκτικός εκκλησιαστικός λόγος που μου λέει αγάπη τη γυναίκα σου γιατί έτσι λέει ο Χριστό. Μα με αδική Σκύψε κεφάλι θα μου πει Μα πως θα το κάνω Αυτή λοιπόν η διαδικασία Να γίνει πράξη Με τέτοιο τρόπο Του αυτό να μου δώσει ζωή προϋποθέτει, προϋποθέτει Αποκατάσταση Της σχέσης μου με τον Θεό Προϋποθέτει αναζήτηση του Θεού Λοιπόν δεν έχουμε τέτοιες προκλήσεις Ποιο θα μου πει Ότι Εμένα δεν μου ήρθε όρεξη για τον Θεό. Αυτό δεν είναι πρόκληση να βρει τον Θεό. Να αναζητήσει την χάρη. Να ξεφύγεις από τη μιζέρια που διαρκώς θέλεις να δικαιώνεσαι. Φταίει η μαμά μου, φταίει ο πατέρα μου, φταίει ο γείτονα φταί το σπίτι μου, το σκυλάκι του γείτονα, δεν μας φύγει να κοιμηθώ. Ε μέχρι πότε θα έχουμε δικαιολογίες. Όλοι έχουμε κάποιες δικαιολογίες. Και όσο είσαι μίζος πάντα που και να πας σε έχω δει ανθρώπους που και στο φαγκάρι να πάνε, κάποια γάτα θα τον ενοχλεί. Δεν γίνεται αυτή η μιζέρια μας Είναι γιατί ο Θεός δίνει προκλήσεις μέσα μας Για να δούμε μέσα μας είναι το πρόβλημα Πρέπει να βρούμε αυτή την πνευματική λειτουργία Για να μετουσιωθεί η μιζέρια μας σε ζωή Να βρούμε αυτή την χάρη του Θεού Που οδηγούμεθα σε αυτή την ελευθερία Ότι δεν με νοιάζεται με δικές σου άλλος Γιατί είμαι δικαιωμένος Με δικαίωση χάρη του Θεού Όπω δηλαδή ένας άνθρωπος όταν ερωτευτεί πάβει να τον απασχολούν οι άλλοι άνθρωποι Όταν ψάχνετε όλες του φαίνονται όμορφες Όταν βρει αυτή που αγαπά δεν βλέπει τίποτα γύρω του Κατά τον ίδιο τρόπο όταν ο άνθρωπος γευτεί την αγάπη του Θεού Και να σε αυτήν βλέπει ότι η, πυρουσία, η πραγματική είναι αυτή Είναι τόσο ελεύθερος ο άνθρωπος Άρα όλη, όλη η ιστορία να βρούμε την χάρη του Θεού <Και> Άρα όλα τα γεγονότα της ζωής Μας εμπνέουν Μας οθούν Στο να αναζητήσουμε τον Θεό Αλλά δεν το κάνουμε Γιατί επιμένουμε επισματικά Στα δικά μας δίκαια Και στη δική μας λογική Η ιστορία ότι φταίει η μάνα μου ο πατέρας μου που με μεγάλωσαν έτσι και αυτό θα το λέω μέχρι τα γερατιά μου είναι η μεγαλύτερη απάτη από σιωπητικά και αυτό οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε να δούμε υπεύθυνα τον εαυτό μας να δούμε μέσα μας είναι πολύ κόπος να πολεμήσουμε τον εαυτό μας αναζητώντας τον Θεόν είναι μεγάλος σκόπος αυτή η διαδικασία της ταπείνωσης. Αυτά λοιπόν σε αυτό το πνεύμα μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που θα μας πει ο Αβάς Δωρόθεος περί Γιατί ο Αβάς λέει για το ότι πρέπει να μιωθόμαστε τον εαυτόν μας. Και τα είπαμε όλα αυτά διευκρινιστικά για να διακρίνουμε την έννοια του πνευματικού με των ψυχολογικών λόγων. Γιατί αυτό ίσως σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ψυχολογική παιδεία να φανούν άκυρα και σκανδαλιστικά και αντιδεοντολογικά. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αβάς Δωρόθεος. «Ας ερευνήσουμε αδελφοί μου να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς έναν προσβλητικόν λόγο και τον ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί». Σαν να μην άκουσες σχεδόν τίποτε, ενώ άλλοτε με τον ίδιο λόγο αμέσως ταράζεται. Ποια είναι η αιτία μιας τέτοιας διαφοράς, άρα έχει μια μόνο αιτία αυτό το πράγμα ή πολλέ. Διάβασα λίγο το κείμενο αυτό και μου έκανε εντύπωση. Ο τρόπος που αναλύει την ανθρώπινη ψυχή. Θα δείτε στη συνέχεια. Απλός με, αλλά πολύ ουσιαστικός. Εγώ λέει βλέπω ότι έχει μεν πολλές αιτίε, Μια όμως είναι η μητέρα θα λέγα, θα λέγαμε που γεννα όλες τις άλλες και εξηγώ πως ακριβώς. Πρώτα πρώτα λέει συμβαίνει πολλές φορές να προσεύχεται κανεί λέγοντα την ευχή ή να κάνει νοερή πνευματική μελέτη και βρίσκεται θα λέγαμε σε ειρηνική ψυχική κατάσταση και σηκώνει τον αδελφόν και ξεπερνάει τα λόγια του χωρίς ταραχή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και είναι προσευχόμενος και χαίρεται μέσα από την προσευχή και έχει ειρήνη έχει άλλη διάθεση μέσα του και αυτό το κάνει να αφομοιώνει χωρίς ταραχή εύκολα αυτό που άκουσε έναν προσβλητικό λόγο. Πραγματικά πολλές φορές δεν μα συμβαίνει. Όταν έχουμε χαρά ακόμη α αφήσουμε την προσευχή. Όταν είμαστε χαρούμενα από κάποιο γεγονός μας μίλησε κανείς όμορφος, χαρίκαμε μια σχέση μας και δεν φάγαμε τη χιλόπιτα που περιμέναμε και όλα αυτά και έχουμε ένα ενθουσιασμό μέσα μας τότε όλα τα ξεπρούμε εύκολα. Όταν όμως όλα πήγα στραβά, δεν μας έδειξε ενδιαφέρον, μας φταίει και το ροχαλητό της μάνας μας. Έχει να κάνει λοιπόν η ψυχή κατάσταση. Όταν λοιπόν μέσα μου έχω κατάσταση προσευχής και έχω χαρά και έχω ειρήνη αδιαφορετικά αντιμετωπίζω τα πράγματα άρα πολλές φορές να το δούμε και αυτό η ταραχή μας είναι αποτέλεσμα έλλειψης πνευματικής τροφοδοσία, έλλειψη πνευματικής εγρήγορσης ο Θεό δεν με αναγκάζει αν βγάλω την πρίζα δεν τροφοδοτούμε αν κλείσω το κινητό μου και δεν βάλω το πιν δεν τίθεται σε λειτουργία λοιπόν η προσευχή είναι αυτό που φαίνεται σε κοινωνία με τον Θεό δεν δε με αναγκάζει ο, Θεό, ο Θεός όσο λοιπόν δεν, δεν τροφοδοτείμαι από τον Θεό και δεν μετέχω στην χάρη Του δεν έχω τις προϋποθέσεις όλα θα με εκνευρίζουν και αν εκνευριστώ εκτός από το να μελετήσω την αιτία την ανθρώπινη που μου λύσουν έτσι ή αλλιώς ας δω και μέσα μου και την εκατάστασή μου ή έχω τέτοια υποδομή πνευματική να δω διαφορετικά τα πράγματα Αλλά δεν είχα έχω και εγώ ευθύνη όχι μόνο η συμπεριφορά του άλλου. Λοιπόν, ο Εκπομπίνος μπορεί για κάποιον λόγο να μην ταραχθεί κανείς όταν έχει κατάσταση προσευχής. Άλλοτε δε συμβαίνει να έχει κανείς συναισθηματική προσκόλληση σε κάποιον άλλον. Και γι' αυτό σηκώνει όλες τις δυσκολίες που του προξενεί χωρίς να θλίβεται. Αν είναι κανείς που τον πάμε και τον αγαπούμε, όλα τα δεχόμαστε. κανείς ο οποίος μας τραυματσουνιάζει και μας ενοχλεί, αμέσως επαναστατούμε για τέτοια πράγματα. Είσαι λοιπόν, η συναισθηματική, η, η, η συναισθηματική προσκόλληση μας κάνει να δεχόμαστε χωρίς ταραχή της συμπεριφέρονσης του άλλου Άρα, τι άλλο φαίνεται από αυτό, ότι δεν, δεν αγαπούσα αυτόν τον άλλον τη συμπεριφορά του αλλου αρα τι αλλο φαινεται απο αυτο οτι Δεν είχα προσκόλληση, ξεχώρισα τους ανθρώπους Πώς κάποιοι με ενοχλούν ή κάποιοι όχι για κάποια τέτοια πράγματα, εξαρτάται από τη διάθεσή μου Αλλά δεν είχα αγάπη Αποσία λοιπόν προσευχή. Μου φέρει την τραχή. Είμαι σε κατάσταση προσευχή, έχω ειρήνη και μπορώ να δω διαφορε... να δύο... διαφορετικά τα πράγματα. Εάν κάτι πια με ενοχλεί, όχι, δεν εξαρτάται μόνο από τη διάθεση του άλλου, αλλά και τη διάθεση της δική μου καρδιάς. Είχα αγάπη ή όχι. Είχα συναισθηματική προσκόλληση ή ήμουν ψυχρό μαζί του. Και άλλοτε δεν συμβαίνει κανεί, ναι. Πάλι συμβαίνει να έχει κανεί. Δέστε, μια άλλη περίπτωση. Έχουμε λοιπόν, θα χωρίζαμε σε τρει κατηγορίε. Όταν ο άνθρωπο είναι σε κατάσταση προσευχή, έχουμε α το πούμε τη χάρη του Θεού και δεν ταράσετε Έχουμε την φυσική κατάσταση να αγαπά κάποιον φυσικά και να μην ταράσσεσαι, γιατί τα έχει όλα και το να αγαπά. Και έχουμε και τρία κατάσταση. Όταν περιφορμήσει τα ίδια στον άλλον και τον γράφει στα παλιά του παπούτσια. Το λέει εδώ, Αβά. Πάλι συμβαίνει να έχει κανεί τόσο πολύ κακή ιδέα για κάποιον που δεν θέλει κάποτε να τον προσβάλλει και επειδή περιφρονεί κάθε τι δικό του και επειδή δεν τον υπολογίζει σαν άνθρωπο ούτε καν καταδέχεται να μιλήσει για αυτόν ούτε για αυτά που λέει και κάνει. Δεν ασχολούμαι εγώ μαζί σου. Ούτε σε κοιτάω στα μάτια του Λοιπόν, είναι τρεις καταστάσεις από τι οποίε ο άνθρωπο μπορεί να ξεφύγει από την ταραχή που του προκαλεί ο άλλος ίδιο το αποτέλεσμα δεν ταράσεται αλλά όχι η ίδια πνευματική κατάσταση και αναφέρει ένα περιστατικό και σας αναφέρω ένα σχετικό γεγονός για να θαυμάσετε ζούσε ένας αδελφός στο κοινόβιο στο μοναστήρι πριν εγώ φύγω από εκεί και τον, παρα... και τον παρατηρούσα ότι ποτέ δεν ταρασόταν ούτε στην χωριά με κανέναν αν και είδα πολλούς αδελφούς να τον βρίζουν με διάφορους τρόπους και να τον προκαλούν. Αλλά ο νεότερος εκείνος σήκωνε με τέτοιον τρόπο όσα δεχόταν από τον καθένα τους σαν να μην τον, να μην τον ενοχλούσε κανείς. Εγώ λοιπόν πάντοτε θαύμαζα την τόσο μεγάλη ανεξικακία του και επιθυμούσα να μάθω πώς απέκτησε αυτή την αρετή. Και τον παίρνω μια φορά ιδιαίτερα και του βάζω τάνια, παρακαλώντας τον να μου πει ποιο λόγισμό έχει πάντοτε στην καρδιά του όταν τον βρίζει κάποιος ή τον κάνει να υποφέρει και δείχνει τόσο μεγάλη μακροθυμία Αυτός δε μου απάντησε με φυσική απλότητα και ανεπιτίδευτον τρόπο και μου είπε «Συνηθίζομαι να φυλάχομαι από αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους και δέχομαι όσα μου κάνουν όπως ακριβώς δέχονται τα δυνατά και γεροδεμένα σκυλιά τα βασανιστήρια από τα τυρανικά αφεντικά τους όταν άκουσα αυτή την απάντηση έσκυψα το κεφάλι μου παρακαλώντας ο Θεός να σκεπάσει και αυτόν και εμένα ώστε συμβαίνει όπως είπα και από περιφρόνηση να μην ταραχθεί κανείς η περιφρόνηση θέλει μεγάλη προσοχή είναι κατάκριση πλέον ως, ως τρόπος ζωής και αυτή η περιφρόνηση μπορεί να παρουσιαστεί με πολλούς τρόπους εξευγενισμένου. δηλαδή α, αυτός ο δεσπότης αυτός ο παπάς αυτός ο πολιτικός αυτός ο χριστιανός αυτός ο έτσι, αυτός ο αλλιώ, επειδή διαφωνούμε μέσα μας και υποστηρίζουμε πω αυτός ε, δεν είναι το επίπεδο μας εμείς ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα και τα αναλύουμε καλύτερα μέσα μας υπάρχει μία απόρριψη του άλλου ανθρώπου και μία άρνηση να τον αποδεχθεί η καρδιά μας και αυτό είναι πραγματικός θάνατος και αυτό είναι η απόλυα της ενότητας έτσι είναι μπορεί έχει αυτό το κακό έχει άλλα καλά σήμερα όμως είναι έτσι αύριο δεν ξέρω πως μπορεί να είναι και εγώ αυτό που ξέρω, το ξέρω βιωματικά ή απλώς το μυαλό μου το ανέλησε και επειδή δεν έχω μια προσωπική ευθύνη σε κάτι, απλώς ανέξοδα και ανεύθυρα πουλάω αγιοσύνη και θεωρίες περί τι είναι σωστό και τι είναι Αλλού από μακριά και άλλο να έχεις την ευθύνη για κάτι. Επομένως, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η διαφορετικότητα μη μας οδηγήσει στην περιφρόνηση του άλλου. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένδειξη εσωτερικής οριμότητος και στραβό να βλέπουμε στον άλλον, να το βλέπουμε και να μην το βλέπουμε. Το σταραβό που βλέπουμε στον άλλο να μην επηρεάσει τη διάθεσή μας έναντι του άλλου σαν να πρόκειτο για κάποιον άλλον σαν να πρόκειτο για κάποια ιστορία ο άνθρωπος που ελέγχει και μελετά τον εαυτόν του αυτός ο τρόπος είναι αυτονόητος δεν ρωτάει πώ γίνεται ζει έτσι αν ρωτήσει ένας άνθρωπος πως μπορεί να γίνει αυτό μα βλέπω αυτό και με τα λεπρούει λογισμό μου μην τολμήσει κανείς να εξηγήσει πως, θα μάθει πως εάν ο ίδιος μπει σε δικασία πνευματικής ζωής. Δηλαδή γίνει καθημερινή του μέρη η προσευχή και η μελέτη του εαυτού του και η αυτομεμψία, δηλαδή γνώση των αμαρτιών του. Επομένως θέλουμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή η διαφορετικότητα, η άλλη άποψη, η άλλη τοποθέτηση μη μας οδηγήσει σε μια καλυμμένη περιφρόνηση και απόρρεψη συνολική του άλλου προσώπου όσοι συμβαίνει όπω είπα και από περιφρόνηση να μην ταραχθεί κάποιος αυτό όμως είναι φανερή καταστροφή το να ταράζεται όμως κάποιος με τον αδελφόν του που το στενοχώρησε συμβαίνει ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή ψυχική κατάσταση ή γιατί τρέφει για αυτόν κάποια αντιπάθεια Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που, τον προκαλούν, που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια η αιτία κάθε ταραχής είναι το ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλέμε για αυτές Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη Την κατάθλιψη Πώς το συνδέει Όταν ο άνθρωπος δεν βλέπει τις αμαρτίες του δεν σημαίνει ότι αυτές δεν υπάρχουν μέσα του δεν σημαίνει ότι το σκοτάδι μέσα του του υποσυνείδητο δεν τα ζει αυτά τα πράγματα και αυτή η αίσθηση των ενοχών που θέλει να τις αποθύσει υπάρχουν και τον οδηγούν ο άνθρωπος στην κατάθλιψη η μετάνια. Που είναι η εξωτερήκευση τη μας. Που είναι ο, ο φωτισμός του υπογείου μας, του υποσυνείδητου μας. Που έχει χίλια δυο πράγματα αυρομερά. Το όταν το στην επιφάνεια και να ζούμε την κατάσταση της μετανοίας. Μας οδηγεί στην ίαση. Γιατί Γιατί η μετάνοια φέρει τη συγχώρηση. Άρα φέρει την χαρά και την άρνηση κατά Όπως για παράδειγμα, λειτουργεί θεραπευτικά και σε ανθρώπινες σχέσεις εάν συναντήσω με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την πραγματικότητά μας και δεν τρομάξει και εξακολουθεί να μας δέχεται με τον ίδιο τρόπο και δεν μας απορρίπτει αυτό λειτουργεί θεραπευτικά για μας, κατά τον ίδιο τρόπο όταν αποκαλυφθούμε στον Θεών και, και, απο, και, και βεβαιωθούμε και μας μαρτυρήσουν ότι ο Θεός με τον ίδιο τρόπο μας αγαπά όχι μας συγχωρεί αλλά και μας δικαιώνει αυτό είναι η απόρριψη της καταθλίψεως και είναι η πραγματική θεραπεία και είναι η έβρεση της χαράς ποια είναι η ελπίδα που δίνει η Εκκλησία το σώμα του Χριστού είναι αυτό το μισήρι τη να είσαι ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου και να μην επηρεάζει τη διάθεση του Θεού προς εσένα. Αλλά το ίδιο αγαπητικός να είναι Θεός προς εσένα. Αυτό που έχεις να κάνεις εσύ να διώξεις αυτή την ασχήμια της αμαρτίας σου για να αισπράξεις την αγάπη του Θεού. Όσο όμως ο άνθρωπος δεν οδηγείται στην αυτοπεμψία, δεν φέρει στην επιφάνεια την ασχήμια του, δεν καταθέτει την ασχήμια του στον Θεό, την κρατάς στον εαυτό του και επιλέγει την οδό της καταθλήψεως επιλέγει το συσκοτισμό της πραγματικότητάς του επιμένει ο άνθρωπος να βολεύεται στο υπόγειον στην υγρασία του υπογείου του που είναι το ασυνείδητο του εκεί μπλεγμένο με χίλια δύο πράγματα η, η μεταρρύνη είναι ο φωτισμός του όλου μας της πραγματικότητάς μας όταν ο άνθρωπος αμετεωρίστος, χωρίς προφάσεις καταθέτει την ασχήνια του και ελπίζει στον Θεό αυτό είναι η κατάργηση της καταθλίψεως δεν μπορείς να είσαι σε κατάσταση μετανοίας και να είσαι σε κατάθλιψη. Εκτός βεβαίως αν είναι σκόλο κάποια πράγματα παθολογικά που δεν να στο φαρμακάκι σου. Γι' αυτό λέει δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ γιατί δεν έτω δεν για καμία ερώτηση. Ποιο? Ναι μπορεί για παράδειγμα να είτε γιατί έχουμε εμεί ευθύνη επιλέξαμε έναν τρόπο ζωής άσχημο συγχωρεθήκαμε από τον Θεό αλλά η φθορά τα στίγματα της αμαρτίας τα έχουμε πάνω μας ήδη και ίσως είναι και η οικονομία Θεού να μας ταπεινώνει να βλέπουμε διαρκώς την αμαρτία μπροστά μας και να δοξάζουμε την αγάπη του Θεού που μας συγχωρεί αλλά και να είμαι θα με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό παρά, ο παρότι μετανοήσαμε επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει για να λειτουργήσει εμά θεραπευτικά. Μπορεί όμως επίσης, επειδή δεν είναι η αμαρτία δεν είναι μόνο ατομική, αλλά συνδέεται η αμαρτία του με τον άλλον. Και υπάρχει μια, στο πούμε αν όρος, όρο, ανεδόκιμο όρο, μια παγκόσμια αμαρτία. Η πανανθρώπινη αμαρτία. Την οποία ο με τον άλλο κληρονομούμε. Και μπορεί, όπω η, η αγιότητα επηρεάζει όλου, και η αμαρτία επηρεάζει όλου. Ο τρόπο ζωή μα, ένα τρόπο αμαρτία, ένα παράλογο τρόπο, ένα αφίστηκο τρόπο ζωή από τον τρόπο που κοιμόμαστε, με τον τρόπο που διασκεδάζουμε, με τον τρόπο που, με τον τρόπο που τρώμε. Με τον τρόπο που δουλεύουμε. Όλα αυτά λοιπόν. Είναι αμαρτητικές καταστάσεις που επηρεάζουν και τη ζωή μας που μπορεί να μην έχουμε άμεση ευθύνη εμείς αλλά εφιεστάμε θα τη φθορά της αμαρτίας άλλων ανθρώπων Επίσης μπορεί και ο Θεός να επιτρέπει για κάποιον λόγο μπορεί να είναι κάποια πράγματα κληρονομικά που διονύζονται και κληρονομούνται τα συμπτώματα της αμαρτίας Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν άνθρωπος και να μετανοήσει θα πάρει θάρρος θα κάνει την πορεία του, αλλά θα έχει και αυτά τα πράγματα Τότε μπορεί να είναι απαραίτητο Για να τα ταπειρωθεί κιόλα Να το χρήσει κάποιο φάρμακο, δεν χάθηκε ο κόσμος Όπως πρέπει για το στομάχι μου Όπως πρέπει για την καρδιά μου Όπως πρέπει για την πίεσή μου δεν μπορώ να πάρω και την κατάθλιψή μου Να είναι χρήσιμο για μένα αυτό Μου έκανε εντύπωση Όταν το διάβασα πριν πολλά χρόνια Για κάποιον αγιορείτη ασκητή είναι, Θεωρείται ο αναγεννητής Τη νεαρά προσευχή του Αγενό στον αιώνα μα. Είναι ο Ιωσήφ Ο ασκητή. Και λέει, κατηγορούσε του γιατρού και του ψυχιάτρου ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Και είχε τέτοιο πόλεμο από τον διάβολο, ότι κάποιο διάστημα πήρε κι αυτό φάρμακα. Και λέει, Με ταπίνωσε ο Θεό, γιατί είχα εγωισμό, για να καταλάβω και του άλλου ανθρώπου. Για να καταλάβω ότι έχω ανάγκη και άλλου ανθρώπου να με εξυπηρετήσουν. Και αυτό έμενα μου έδωσε πολλή ελπίδα γιατί μου κι εγώ λίγο ψυχάκια. και λέω μέσα μου αυτός ο άνθρωπος πού έκανε τον αγώναν του γιατί δεν έβγε προβλήματα άρα όλοι έχουμε ελπίδα και εγώ ακόμα άρα δεν χάθηκε ο κόσμος είτε έχουμε τούτο ή το άλλο αυτό που εκανε τον αγώνα του γιατι δεν προβληματα πάρουμε την Εκκλησία είναι η ελπίδα συνέσχατη κατάντια να είμαστε κάτι πάλι υπάρχει που μπορεί να μας σώσει και είναι αγάπη του Θεού αρκεί αυτό να μην το ξεχάσουμε και να ελπίζουμε Κανείς άλλος? έχει <σχεύ> πολλά να πει στη συνέχεια ο, ο γέροντάς μας εδώ, ο Βασδερόθεος. Πέρασε ώρα, θα τα πούμε αν θέλει ο Θεός στην επόμενη Τρίτη. Την Πέμπτη προς Παρασκευή, η ορτή του θα έχουμε αγρυπνία. Βιευχόν τον Αγίον Πατέρον, ημών κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός, ημών και ο